ευχαριστώ πολύ. Ε, Πριν προσπαθήσω να καταγράψω ένα προβληματισμό φιλοσοφικό και νομικό πάνω στις έννοιες της ζωής και του θανάτου, επιτρέψτε μου να εκφράσω λίγο κάποιες, κάποια λόγια ευχαριστίας προσωπικά και κάποια συναισθήματα μια και είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι με τη σου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Κίκου, κύριο Νικηφόρο, για την εξαιρετική αυτή τιμή που μας κάνει, να μας καλεί σε αυτό το βήμα και να μας παρέχει από καρδιά σε αυτή την κυπριακή φιλοξενία. Επίσης τον Αντιπρόεδρο του ε, Ιδρύματος, τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο, τον κύριο Οικονόμου, που μου έκανε την τιμή να με καλέσει, αλλά και όλους τους συνεργάτες, του διευθυντή και τους άλλους συνεργάτες που ε, μας φιλοξένησαν αυτές τις μέρες εδώ. Ομολογώ ότι φεύγω από το νησί με ένα συνέστημα χαρμολύπης, ε, χαρά για τα επιτεύγματα του Κυπριακού Ελληνισμού, όχι τόσο στον οικονομικό τομέα, Όσο κυρίω στον πολιτιστικό τομέα αυτό το βήμα αποτελεί απόδειξη αυτής της προόδου όπως σφαλός και το Πανεπιστήμιο της Κύπρου και η Ιήπη μου βεβαίως προέρχεται από την χθεσινή εκδρομή στην Κερίνια ε, όχι τόσο βεβαίως για αυτά που κάποιοι κατέκτησαν όσο για αυτά τα οποία εμείς παραδώσαμε ε, μια λύπη βεβαίως για τα λάθη μας για τις παραλήψεις μας για τις αστοχίες μας για αυτά που θα πρέπει πάντα να έχουμε μπροστά μας για να μην τα επαναλάβουμε γιατί όπως έλεγε κάποιος περίφημος ιστορικός το Βυζάντιο δεν το κατέκτησαν το, παρέδωσα, το παραδώσαμε όπως και την κράση Ασία την παραδώσαμε και την κυρινία την παραδώσαμε Έχουμε λοιπόν αυτά τα λάθη να μην ξανασυμβούν στον Ελληνισμό και τώρα στο θέμα Το πρόβλημα της ευθανασία όπως γνωρίζετε όπως και όλα τα σημαντικά προβλήματα της λεγόμενης βιουθηκής στρέφονται γύρω από δύο κεντρικές έννοιες της ανθρώπινης ύπαρξη τη ζωή και το θάνατο Το δίκαιο και ειδικότερα το ποινικό δίκαιο που προστατεύει την ανθρώπινη ζωή και όλα τα σημαντικά αγαθά του ατόμου προσωπικά ή περουσιακά Αντιμετωπίζει το ερώτημα πότε αρχίζει και πότε τελειώνει η ανθρώπινη ζωή, προκειμένου να ορίσει το πρόσωπο αλλά και τα αγαθά που προστατεύει. Οι δικαιϊκέ, ωστόσο, ρυθμίσει, προκειμένου να μην είναι και να λειτουργούν στον κοινωνικό χώρο, οφείλουν να ανταποκρίνονται σε πραγματικά οντολογικά δεδομένα, τα οποία και ερμηνεύουν αλλά και ελέγχονται από αυτά. Έτσι λοιπόν, το δίκαιο αναφερόμενο στο πότε αρχίζει και το πότε πάει να υπάρχει ο άνθρωπο δύσκολα μπορεί να παραβλέψει τη βιολογική έννοια της ζωής, εκείνα δηλαδή τα βιολογικά δεδομένα που καθορίζουν το ανθρώπινο είδος. Ωστόσο, πολλές φορές οι δικαιικές μας αυτές επιλογές, ενώ δείχνουν ότι σέβονται αυτά τα δεδομένα, υποκρύπτουν σε μεγάλο βαθμό επιλογές σκοπιμότητας. Λογουχάρη στο ερώτημα πότε αρχίζει η ζωή, οι έννοιες άνθρωπος, έμβριο, γονιμοποιημένο άριο, Φιλοδοξούν να διακρίνουν διαφορετικά στάδια της εξέλιξης της ανθρώπινης ζωής βασισμένα σε βιολογικά κριτήρια λίγο πολύ αφαίρετα που κοινωνικά ωστόσο έχουν αποκτήσει μια ιδιαίτερη σημασία όπως παραδείγματο χάρη τη γέννηση τη θεωρούμε όριο για να ξεχωρίσουμε τον άνθρωπο από το έμβριο την εμφύτηση στη μήτρα του θεωρούμε όριο για... ως διαχωριστικό σημείο μεταξύ εμβρίου και απλού γονιμοποιημένο Αρίου. Παρόλοι όμως την προσπάθεια του το δίκαιο να στηρίξει τις διακρίσεις αυτές σε βιολογικά, οντολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι η διαφορετική μεταχείριση που προσφέρει στα διάφορα αυτά στάδια της ανθρώπινης ζωής είναι απόρρια συγκεκριμένων κοινωνικοηθικών αντιλήψεων, απόρρια δηλαδή μιας επικρατούσας κοινωνικής ηθικής. Κανένα βιολογικό δεδομένο δεν θα θεμελίωνε για παράδειγμα τη θέση ότι ο άνθρωπος όσο καιρό είναι μέσα στην κοιλιά της μάνας του εξαρτημένος από το μητρικό σώμα είναι βιολογικά κάτι άλλο και μάλιστα κάτι άλλο που διαφοροποιείται ανάλογα με τα στάδια εξέλιξης διαφορετικά στάδια ορίμανσης της κύησης ενώ λίγα λεπτά αφού του γεννηθεί αλλάζει ποιοτικά ώστε να μπορεί να απολαύσει πλέον ένα άλλο είδο δικαιικής προστασίας το ίδιο μέχρι το θάνατο, ανεξάρτητα εδώ από τα στάδια τη βιολογική ορίμανσης. Οι όποιε βιολογικέ διαφορέ και τα επιχειρήματα που θεμελιώνονται σε αυτέ, όπω και οι έννοιε που χρησιμοποιούνται, έμβριο, άνθρωπο, ανθρώπινη ζωή, πρόσωπο, λειτουργούν συνήθω για να αποκρύψουν ή για να ενισχύσουν κανονιστικά επιχειρήματα ή καθαρά κοινωνικέ και δικαιϊκέ επιλογέ. Για παράδειγμα, στο ερώτημα Πότε αρχίζει η καθαρα κοινωνικε και δικαιϊκές επιλογε για παραδειγμα στο μα ποτε αρχιζει η ανθρωπινη ζωη το Κυπριακό Δίκαιο απαντά στο άρθρο 212 του Ποινικού Κώδικα ότι, ότι πρόσωπο που δύναται να φωνευθεί είναι αυτό που εξέρχεται ζωντανό από το μητρικό σώμα πλήρως ανεξάρτητα αν ή αν έχει κυκλοφορία αίματο διαφορετική από τη μητέρα του ή αν έχει κοπεί ο λόρος. Στην Ελλάδα μη υπάρχοντος νομοθετικού ορισμού στον ποινικό κώδικα για το πότε αρχίζει κανείς να υπάρχει ως πρόσωπο σε αντίθεση με το νοστικό έχουν διατυπωθεί στην επιστήμη οκτώ διαφορετικές απόψεις αντίθετα λόγου χάρη το Ολλανδικό δίκαιο δεν ασχολείται καν με το κριτήριο της γέννησης στηρίζεται στο κριτήριο της βιωσιμότητας εφαρμόζοντας τι περιανθρωποκτονίας διατάξεις από το χρονικό σημείο που το έμβριο μπορεί να ζήσει και εκτός του μητρικού σώματος το νωρίτερο όμως από την 24η βδομάδα της κοιήσεις Ανάλογα ζητήματα τίθενται και όταν το δίκιο καλείται να προσδιορίζει τον θάνατο επιβεβαιώνοντας έτσι πόσο κανονιστική γίνεται μια έννοια όπως αυτή του ανθρώπου που θεωρείται από τις πλέον περιγραφικές Στη σχετική λοιπόν συζήτηση αν ο άνθρωπος πεθαίνει με την πάυση του καρδιονεπνευστικού παλμού ο λεγόμενος καρδιακός θάνατος ή με την πάυση των λειτουργιών του εγκεφάλου ο εγκεφαλικός θάνατος ο Έλληνα νομοθέτης προκειμένου να αντιμετωπίσει το κοινωνικό πρόβλημα των μεταμοσχεύσεων υιοθέτησε σε Τη σε διεθνέ πλέον επίπεδο κρατούς αντίληψη για τον εγκεφαλικό θάνατο στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του νόμου 2737 του 1999. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, όταν ο θεράπον ιατρός διαγνώσει νεκρωση του εγκεφαλικού στελέχου και εφόσον οι λειτουργίε ορισμένων οργάνων διατηρούνται με τεχνητά μέσα, υποχρεούται να προβεί από κοινού με έναν αναισθησιολόγο και έναν νευρολόγο ή νευροχυρουργό στη σύνταξη του σχετικού πιστοποιητικού θανάτου. Ανάλογη ρύθμιση προβλέπει και το άρθρο 10 παράγραφος 2 του νόμου 97-1987 της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το οποίο νεκρό για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου θεωρείται το πρόσωπο επί του οποίου διαπιστούται δια των καθορισμένων επιστημονικών τρόπων και μεθόδων η ύπαρξη σημείων δηλούντων την οριστική και μη ανατρέψιμη απουσία όλων των αντανακλαστικών του εγκεφαλικού τελέχους. Μάλιστα, το Κυπριακό Δίκαιο, σε αντίθεση με το Ελληνικό, εξειδικεύει τα έξι σημεία που δηλώνουν αυτή την εγκεφαλική νεκρωσή, διευκρινίζοντα επιπλέον ότι η αιτηχνητή παράταση των λειτουργιών ορισμένων οργάνων ή συστημάτων δεν μπορεί να θέσει υποαμφισβήτηση την πιστοποίηση του θανάτου. Άρα, η νεκρωσία του εγκεφαλικού στελέχου σημαίνει νεκρωση του ανθρώπου μόνο εφόσον οι λειτουργίε άλλων οργάνων διατηρούνται με τεχνητά μέσα. Και όχι βεβαίω όταν ο καρδιονοπνευστικός παλμός λειτουργεί αυτοδυνάμω. Η αφαίρεση λοιπόν αυτή τη τεχνική υποστήριξη δεν αποτελεί θανάτουση ανθρώπου, καθώς με την έκρουση του εγκεφαλικού στελέχου έχει ήδη επέλθει ο θάνατο και έχουμε να κάνουμε πλέον με νεκρό. Ακόμη λοιπόν και για τον προσδιορισμό τη έννοια του θανάτου, το δίκαιο δεν λειτουργεί χωρίς κανονιστικά κριτήρια που εκφράζουν κοινωνικοπολιτικέ επιλογέ επιλογές επιλογέ Ίσως ακόμη και γιατί η γνώση που παρέχει εδώ η ιατρική επιστήμη δεν είναι τόσο στέρεα και βέβαιη όσο θα περίμενει κανείς. Μάλιστα αυτή η κανονιστικότητα φαίνεται με ιδιαίτερη σαφήνεια στο κυπριακό δίκαιο το οποίο ορίζει πρώτον το πρόσωπο θεωρείται, δεν λέει είναι, και δεύτερον θεωρείται νεκρό για την εφαρμογή διατάξεων συγκεκριμένου νόμου. Η έννοια λοιπόν του θανάτου είναι εξαρτημένη από την τεχνολογία των μεταμοσχεύσεων αλλά και από τις κοινωνικές παραδοχές και σκοπιμότητες. Επόμενο είναι πλέον ότι και τα ερωτήματα είναι πολλά και οι αντιφάσει σε κανονιστικό επίπεδο είναι απόφευκτες. Ακόμη ίσως γιατί η ζωή και ο θάνατος και ως βιολογικά γεγονότα θα παραμένουν ένα κρυμμένο μυστήριο της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης συνδεδεμένο με το μεγάλο ερώτημα της ελευθερία. Η ίδια η ζωή θέτει συχνά τι επιλογές μας μπροστά σε αδιέξοδα. Ένα παράδειγμα άλλωστε που την τελευταία δεκαετία μας απασχόλησε έχει να κάνει με την κιοφορία μιας εγκεφαλικά νεκρής γυναίκας. Όπου τέθηκε το ερώτημα αν υπάρχει ανθρώπινη ζωή και ποια είναι. Αυτή το εμβρίου. Πώ όμω υποστηρίζεται ότι αυτό δεν είναι φορέας του δικαιώματος στη ζωή. Ή της μητέρας. Πώς κυοφορεί και δίνει ζωή μια εγκεφαλικά νεκρή, ή αν πρόκειται για μια φθήνουσα φυσική λειτουργία σε ένα πτώμα για το οποίο δεν υφίσταται καμιά υποχρέωση διατήρησης στη ζωή Όπως στην περίπτωση της άμβλωσης φροντίσαμε με το πρόσχημα της αποειδελογοποίησης να αλλάξουμε τις έννοιες για να μην μας ελέγχουν πια δηλαδή σήμερα μιλάμε για τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης, τονίζοντας έτσι ότι το κρίσιμο είναι η εγκυμοσύνη που διακόπτεται και όχι το αέμβριο που θανατώνεται, με τον ίδιο τρόπο μιλάμε και στην ευθανασία για πρόκληση ενός καλού θανάτου που έρχεται να τερματίσει μια επώδυνη ζωή. Με τον τρόπο αυτόν, από την οριοθέτηση περάσαμε έμεσα ή άμεσα στην αξιολόγηση της ζωής και του θανάτου. Μιλάμε πλέον για καλή και κακή ζωή για ζωή που είναι άξια και για ζωή που είναι ανάξια να βιωθεί ακόμη και η διάκριση μεταξύ ενεργητικής και παθητικής ευθανασίας η έννοια της επίστευσης του θανάτου ή της απλής μη παράτασης της επιθανάτιας αγωνίας εκφράζουν αυτή τη στάση μας απέναντι στη ζωή και στο θάνατο ώστε να μιλάμε για αξιοπρεπή ή αναξιοπρεπή θάνατο πότε είναι άραγε κακό ή μάλλον αναξιοπρεπής ένας επώδυνος θάνατος και πότε μιλάμε για επίσπευση του θανάτου ή για μη παράταση της επιθανάτιας αγωνίας για μη συνέχιση μια άλογης και άσκοπης θεραπευτικής αγωγής Σύμφωνα με τη λογική της ευθανασίας κακή είναι μια επώδυνη ζωή χωρίς προοπτική Οπότε ο θάνατος που διακόπτει μια τέτοια ζωή είναι καλός γιατί διασώζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια Αλλά για ποιο πόνο μιλάμε και κατά πόσο άραγη αυτός προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια Πότε η ζωή πάβει να έχει προοπτική και νόημα και γιατί η επίσπευση του θανάτου θα ήταν η μόνη αξιοπρεπής μεταχείριση του πάσχοντος αυτά τα ερωτήματα είναι αδύνατο να τα προσπεράσει κανείς Ο πόνος και η οδύνη είναι η στοιχεία της ανθρώπινης φύσης και έχουν πολλές αιτίες δεν είναι μόνο συνέπεια μιας σωματικής ασθένειας ή αναπηρία. πέρα από τον οργανικό σωματικό υπάρχει και ο ψυχικός πόνος και αυτό είναι απόρρια μια ψυχική απόγνωση και απελπισία που έχει πολλέ αιτίε. Είτε λόγω χάρη την αδυναμία ικανοποίηση βασικών βιωτικών αναγκών, είτε την κοινωνική αποξένωση, είτε την έλλειψη στόχων και περιεχομένου ζωή. Έστω και αν δεν έχει οργανική αιτία, συχνά πάντως έχει οργανικά αποτελέσματα. Άλλωστε και το υπαρξιακό ερώτημα είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Όχι μόνο γιατί από την απάντηση σε αυτό εξαρτάται και η απάντησή μα στο βιωτικό πρόβλημα. Στον τρόπο και στην ποιότητα ζωής, στις ανάγκες της και στην ικανοποίησή τους αλλά γιατί γίνεται και αυτό αισθητό, βιώνεται δηλαδή όπως και το βιωτικό πρόβλημα. Η ψυχική απόγνωση και η απελπισία από έλλειψη πνευματικού προσανατολισμού η σύγχυση και τα έξοδα των αξιακών επιλογών και των προτύπων ζωής η υπαρξιακή κενότητα και μοναξιά σε μια εγωπαθή ατομοκεντρική κοινωνία είναι μια βιωμένη πραγματικότητα. Ορθά λοιπόν ο δανός φιλόσοφος Kierkegaard επισημαίνει και έναν άλλο θάνατο αυτόν της ψυχής που είναι η απελπισία ως οντολογική απώλεια της ταυτότητας της ύπαρξης γεγονός που οδηγεί πολλές φορές τον άνθρωπο να αναγνωρίσει ότι ένας τέτοιο θάνατος είναι χειρότερος και από τον σωματικό θάνατο το πώς λοιπόν στεκόμαστε απέναντι στον πόνο σε μια επώδυνη κατάσταση έχει να κάνει με το πώς στεκόμαστε απέναντι στο υπαρξιακό μας πρόβλημα. Στο ερώτημα αν η ζωή μα έχει νόημα, αν δηλαδή ακόμη δηλαδή και σε επώδυνες καταστάσεις ή αν αυτή δεν είναι τίποτα άλλο από μια επιχείρηση επιβίωσης. Πρόκειται για το ερώτημα που μας φέρνει γενικότερα αντιμέτωπο με το μυστήριο της ζωής και του θανάτου. Το ερώτημα σχετικά με την αναζήτηση του νοήματο και του το ανθρώπινου προορισμού από το τι είμαστε προκύπτει και το τι πρέπει να γίνουμε και από εκεί στη συνέχεια και το τι πρέπει να κάνουμε είναι όλη η πρακτική φιλοσοφία αυτό που πράττουμε ως μέρος αυτού που πρέπει να πράξουμε τμήμα του οποίου είναι και το δίκαιο που ρυθμίζει τη σχέση μας ωστόσο το δίκαιο δεν απαντά άμεσα στο υπαρξιακό πρόβλημα Άλλωστε όλος ο πολιτισμός μας, στοιχείο του οποίου είναι και ο νομικό πολιτισμός, είναι φτιαγμένο χωρίς το υπαρξιακό πρόβλημα. Οικοδομημένος στη λύθη του θανάτου ή καλύτερα στην ψευδέστηση της ανυπαρξίας του. Πρόκειται με άλλα λόγια για αυτό το σκοτάδι που ο Χάιντεγκερ ονόμασε «Λύθη του είναι», που μας οδηγεί να αποκρύπτουμε τον θάνατο αναζητώντας ένα σταθερό εφησυχασμό γι' αυτόν. Τον θάνατο τον αντιμετωπίζουμε συνήθω ω έναν απόφευκτο κακό. Μια συμφορά τη ανθρώπινη φύση που απλώ κάποια στιγμή αλλάζει τα πάντα και όχι ω τον φυσικό προορισμό του ανθρώπου που σημασιοδοτεί αναπόφευκτα όλη του τη ζωή. Νομίζουμε ότι η τελευταία μπορεί να πορεύεται ανεξάρτητα χωρί καν να προσδιορίζεται από αυτόν. Δεν την αντέχουμε αυτή την πραγματικότητα ίσω γιατί όπω λέει και ο Τόμα Έλλειοντ, το ανθρώπινο είδο δεν μπορεί να αντέξει και πολύ πραγματικότητα. Αυτή λοιπόν η απουσία οντολογικού προβληματισμού φαίνεται στα δύο μεγάλα παραδείγματα υπαρξιακής φύσης απέναντι στα οποία το δίκαιο στέκεται με απλές κανονιστικές επιλογές στις περιπτώσεις της έναρξης της ζωής και του τέλους της σε αυτές των αμβλώσεων και τη ευθανασίας. Εδώ οι επιλογές μας κρύβουν μια ατομικιστική ηθική. Είναι επιλογές βασισμένες στην εγωκεντρική λογική του εύκολου και άκοπου παρέχοντα μια αίσθηση νομιμοποίηση που βασίζεται στην αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και των ατομικών δικαιωμάτων. Ο χώρος θεωρείται από τη μια ιδιωτικός, οπότε κυριαρχεί το δόγμα της ελεύθερης επιλογής «Ζωή μου είναι και την κάνω ό,τι θέλω», ενώ από την άλλη φαίνεται ότι δεν πάβει να προκαλεί το δημόσιο ενδιαφέρον όταν τα όρια και οι καταχρήσεις αυτής της λεγόμενης αυτοδιάθεσης οδηγούν σε κρίση την κοινωνική συνοχή και συμβίωση. Σύμφωνα με αυτή την ατομικιστική ηθική μπορούμε πλέον να σταθμίσουμε τα συμφέροντά μας κατά την απόλυτη μας κρίση και επιλογή έχοντας την ψευδέστηση ότι διαμορφώνουμε ένα πολιτισμό που προάγει την ελευθερία και τα ατομικά δικαιώματα. Η άμβλωση λογοχάρη αντιμετωπίζεται κυρίως ως έκφραση αυτονομίας τη μητέρα ως μέσο εξυπηρέτηση εδώ <χω> Αυτή η ηθική μπορεί να δείχνει ίσως ένα φιλελεύθερο προσωπείο Θεμελιωμένο στη λεγόμενη ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας υπηρετεί ωστόσο ένα στήρο που οδηγεί αργά ή γρήγορα κοινωνικά και πολιτικά έμεσα ή άμεσα σε μορφές ολοκληρωτισμού είναι γνωστή η περίπτωση από τη Γερμανία της ζωής ανάξιας να βιοθεί. από αυτή την περίπτωση μέχρι τη σημερινή mm. της wrongful life με την οποία ασχολήθηκαν αμερικανικά και γαλλικά δικαστήρια και πρόσφατο το ισπανικό ακυρωτικό, αναγνωρίζοντας δικαίωμα αποζημίωση στη μητέρα και στο νεογέννητο που από λάθο του γιατρού δεν έγινε εγκαίρως γνωστή η γενετική ανομαλία του εμβρίου με αποτέλεσμα να μην διακοπεί η κοίηση και να προκύψει έτσι μια λανθασμένη και βασανιστική ζωή, η απόσταση δεν είναι μεγάλη. Την πρώτη περίπτωση απαλλασόμαστε από μια ζωή επειδή δεν μας αρέσει. Στη δεύτερη περίπτωση αναγνωρίζουμε δικαίωμα αποζημίωσης γιατί δεν προλάβαμε να απαλλαγούμε από μια τέτοια ζωή. Κριτήριο επιλογής το πως εμείς θέλουμε τον άλλο να είναι και όχι το πως αυτός είναι. Ο όποιος ανθρωπισμός μας η όποια συμπόνια απέναντι στους γονείς και το παιδί που θα σηκώσουν το βάρος μιας επώδυνης ζωής είναι εδώ υποκριτικός και ψεύτικος. Λέει στον ανάπηρο που πρόλαβε και γεννήθηκε από τη μια είσαι πρόσωπο φορέας ανθρώπινης αξιοπρέπεια και από την άλλη είσαι μια λανθασμένη και βασανιστική ζωή. Συγγνώμη που δεν τη σταματήσαμε νωρίτερα και σε κάναμε να ταλαιπωρήσει και σένα και εμάς όσο όμως αντέχει αυτός ο λόγος απέναντι σε ένα τυφλό, επιληπτικό, πάσχοντα από το σύνδρομο Down, άνθρωπο της διπλανής πόρτας, αλλά και σε κάθε διάσημο ανάπηρο, όπως λόγω χάρη το σύγχρονο φυσικό Χόκκινς. Αυτός ο ίδιος ανθρωπισμός διέπει και τη λογική της εφθανασίας. Και εδώ μιλάμε για μια βασανιστική ζωή και προσπαθούμε να απαλλαγούμε από αυτή επισπέβοντας το θάνατο ως λύτρωση από τον πόνο και την οδύνη. Πρόκειται για τη λογική του ανώδυνου τέλους, του ιδονικότερου περάσματος στο τίποτα. Μπροστά δηλαδή σε ένα επικείμενο και επόδυνο τέλος, μόνο αυτό το τίποτε, μόνο η αίσθηση της απόλυας δικαιολογεί και νομιμοποιεί την ευθανασία. Μια ζωή δηλαδή που τελειώνει επόδυνα, στέλνει μια ώρα νωρίτερα. Η επίσπιψη του θανάτου σε τέτοιες περιπτώσεις, αν δεν είναι πράξη υπεργεσίας, δίνει τουλάχιστον πράξη κοινωνικά ανεκτή ή αποδεκτή. Η αλογία του πόνου αντιμετωπίζεται με την αλογία του θανάτου. Δηλαδή ένας πόνος που δεν έχει νόημα και λογική τερματίζεται με ένα θάνατο που επίσης δεν έχει νόημα και λογική. Και εδώ πάλι η νομιμοποίηση βασίζεται στην ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, στη συνένεση του θνήσκοντος. Μόνο που όταν δεν υπάρχει αυτή η συνένεση, στρεφόμαστε στην οικαζόμενη συνένεση. Αναφέρθηκε προηγουμένω η συνάδελφο για αυτά τα προβλήματα, ή στο πραγματικό συμφέρον του Πάσχοντος λόγω χάρη στην περίπτωση ευθανασία των ανάπηρων νεογέννητων. Δρόμοι ιδιαίτερα αβέβαιοι και ολιστοί. Για αυτήν την ομοποίηση, φτάσαμε μάλιστα και στο σημείο να μιλάμε πέρα από το δικαίωμα τη ζωή και για δικαίωμα στο θάνατο. Με την έννοια δηλαδή τη αναγνώριση από την ένωμη τάξη στον καθένα τη εξουσία να αποφασίζει για το πώ και πότε θα πεθάνει. Με άλλα λόγια το άτομο αναζητά την εξουσία όχι μόνο να φτιάχνει τη ζωή του όπως θέλει αλλά και να την καταλύει όπως, θε, όπως και όποτε θέλει. Και αυτά θεμελιωμένα στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του συντάγματο για το δικαίωμα στην αλεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας. Ίσως γιατί έτσι χάσαμε τα όρια μεταξύ της ελευθερίας που δημιουργεί και αυτής που καταστρέφει, αυτής που ολοκληρώνει τον άνθρωπο, υπαρκτικά και αυτής που τον αλουτριώνει. Ίσως γιατί πρωτίστως μας ενδιαφέρουν τα δικαιώματα για τα οποία διεκδικούμε και παίρνουμε από τον άλλον και όχι υποχρεώσεις ή προσφοράς των άλλων. Το, το λεγόμενο δικαίωμα στο θάνατο είναι η, ακρα... η προσφορά των άλλων. Ωστόσο το πρόβλημα της ζωής και του θανάτου δεν μπορούμε ούτε με κανονιστικές απαγορεύσεις να αντιμετωπίσουμε ούτε με ηθικολογικές διδαχές που λέγονται από απόσταση ασφαλίας. Κυρωτικού μάλιστα χαρακτήρα διατάξεις φέρνουν ενίοτε τα αντίθετα αποτελέσματα ή δημιουργούν κοινωνικές παρενέργειε χειρότερες των κινδύνων που υποτίθεται ότι έρχονται να αποτρέψουν. Το δίκαιο εξάλλου φτιάχνει ρυθμίσεις ώστε να μπορεί να λειτουργεί στην κοινωνία εκείνη στην οποία απευθύνεται. Και μια κοινωνία ωφελημιστική, προσανατολισμένη στην ικανοποίηση αναγκών, που απεχθάνεται το δύσκολο και αναζητά το εύκολο, δεν έχει λόγο να δει τη ζωή ως τίποτε άλλο πέρα από μια διαδικασία επιβίωσης. Η προτροπή ενός Γερμανού ποιητή του Ρίλ και να, σκεφτώ, να στεκόμαστε στο δύσκολο, κάθε ζωντανή ύπαρξη σε αυτό στέκεται, δείχνει εντελώς ξένη με την πιο πάνω λογική, όπως και κάθε αναζήτηση νοήματος ζωής και θανάτου πέρα από τον κόσμο και τη λογική του. Γιατί αν ατούτος ο κόσμος έχει νόημα, τότε όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο Βιτκινστάιν, πρέπει να το αναζητήσουμε έξω από τον κόσμο. Αφήνοντα όμω τη συζήτηση σχετικά με την αναγνώριση ενό δικαιώματο στο θάνατο που θα ονμιούσε όχι μόνο την αυτοκτονία και κάθε συμμετοχή σε αυτή, αλλά ω ένα βαθμό ίσω και την ανθρωποκτονία με συνένεση, οφείλουμε μια απάντηση στο ερώτημα σχετικά με το πότε βιώνετε μια αξιοπρεπή ζωή, ώστε να είναι επιθυμητό, μια αναξιοπρεπή ζωή ώστε να είναι ένα καλό θάνατο. Γιατί μια επώδυνη ζωή είναι κατανάγκη και κακή, γιατί στερείται νόήματο. Πρώτα απ' όλα, ο πόνο δεν είναι παρά ένα στοιχείο τη ανθρώπινη οντολογία. Ένα στοιχείο με το οποίο ο άνθρωπο ανακαλύπτει την υπαρκτική του δυναμική, ανακαλύπτει τον εαυτό του και τη σχέση του με τον άλλον, διώνοντας τη φθορά. Η φθορά και ο θάνατο είναι αναπόφευκτα στοιχεία τη ανθρώπινη οντολογία. Και κάτι που αποτελεί στοιχείο τη ανθρώπινη οντολογία δεν μπορεί να είναι καλό ή κακό. Είναι απλό στοιχείο τη ύπαρξή μα. Μόνο η διαχείρισή του είναι καλή ή κακή. Δεν είναι λοιπόν αναξιοπρεπής ο άνθρωπος που πονά. Αναξιοπρεπής είναι η πράξη που επιφέρει πόνο σε άλλον. Ή η παράληψη αποφυγής ή άμβληνσης αυτού του πόνου. Αξιοπρεπής δεν είναι η επίσπευση του θανάτου. Αξιοπρεπής είναι η φροντίδα, η παρηγοριά, η στήριξη του πάσχοντος, η ανθρώπινη σχέση που πονα αναξιοπρεπης ειναι η πραξη που επιφερει πονο σε αλλον η η παραληψη αποφυγης η αμβληνσης αυτου του πονου αξιοπρεπης δεν ειναι η επισπευση του θανατου αξιοπρεπης ειναι η φροντιδα η παρηγορια η στηριξη του πασχοντος η ανθρωπινη σχεση που απαλύνει τον πόνο, η μετοχή στον πόνο του άλλου ή είναι και όσο περισσότεροι μοιράζουν τον πόνο τόσο μειώνεται τόσο επιμερίζεται αυτός ο πόνος όπως και όσο μοιράζει, περισσότεροι μοιράζουν τη χαρά τόσο αυξάνεται αυτή η χαρά μόνο που αυτή, αυτές, αυτή η λογική αυτή η περίπτωση θέλει κόπο, θυσία, αυτοπροσφορά θέλει άλλη σχέση και άλλη φιλοσοφία ζωή με την οποία μετράται η αξιοπρέπεια και η αναξιοπρέπεια. Όταν μια κοινωνία απορρίπτει τον άρρωστο, τον ανάπηρο ή τον προβληματικό θεωρώντα τον όχι υπαρκτικό τη κομμάτι, στοιχείο δηλαδή τη πρακτική τη πληρότητας και ολοκλήρωση, αλλά ένα μάλλον αναγκαίο κακό, μια ατυχία τη ζωή, εμπόδιο για την ευτυχία, την άνηση, ατομική ή κοινωνική, είναι η κοινωνικη ειναι ιδια μια ανάπηρη κοινωνία που προσπαθεί να ζήσει με υποκατάστατα και αυταπάτες, με ψευδεστήσει και προσωπία. Βασίζεται σε έναν μηδενισμό τύπου νίτσε που θεωρεί την ηθική ως προφύλαξη των απόκληρων και παρηγοριά των εξαστηνημένων, διδάσκοντας το σεβασμό στη μοίρα, σε αυτή που λέει στον αδύνατο εξαφανίσου. Ή βασίζεται... Σε έναν αμφισβητούμενο πραγματισμό που λέει ο σημερινός κόσμος θα ήταν καλύτερος από ό,τι είναι αν είτε πρώτον οι άρρωστοι και οι ανάπηροι που ζουν δε φάκτος αυτών δεν ήταν άρρωστοι ή ανάπηροι ή βίτα αν αντί αυτών ζούσαν στη θέση τους άλλοι άνθρωποι που δεν θα ήταν άρρωστοι και ανάπηροι. Πόσο όμως καλύτερο θα ήταν ένας τέτοιο κόσμος και τι κόσμος άραγε θα ήταν αυτός. Σε αντίθεση με τον κοινωνικό δαρβινισμό θα έλεγα ότι την κοινωνία τη φτιάχνουν όχι οι κυρίαρχοι και οι υγιείς αλλά οι αδύναμοι και άρρωστοι γιατί προσφέρουν σε αυτή την υπαρκ... υπαρκτική δισαυτοσυνειδησία και την προστατεύουν από την ψευδέστηση της ασφάλειας και από την καταστροφή της αλαζονίας. Και αυτή η αλαζονία που κρύβει η αίσθηση της ισχύως, η γνωστή μας είναι καταστροφική, γιατί αμείβεται όπως άλλως τη διδάσκει και η αρχαία ελληνική φιλοσοφία πρώτα με τις ερηνίες και σε βαρύτερη πλέον μορφή της με την άτι, δηλαδή με συμφορές τόσο σε υλικό όσο και σε ψυχικό, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Μέσα λοιπόν από καταστάσεις βιολογικής κρίσης, Ανθρώπινου δηλαδή πόνου και ανέχεια, διανεγνώσει και ο άνθρωπο όχι μόνο το φθαρτό και εφήμερο, και άρα την αξία των στόχων του, αλλά πολύ περισσότερο τα όρια του. Ανοίγει τι υπαρκτικές του προοπτικές ξεφεύγει από το πνηγυρό εγώ, οικοδομώντα τη σχέση του με τον άλλον ω σχέση προσφορά και ανηλιοτέλεια. Εδώ η απόγνωση που προκαλεί μια τέτοια κρίση γίνεται επίγνωση. Εδώ η αγάπη δεν παραμένει συνέστημα, γίνεται ζωή. Δημιουργεί ύπαρξη. Διασπά το πνιγυρό εγώ, την αίσθηση της αυτάρκειας και ισχύω, πολλαπλασιάζει την ύπαρξη μέσα από τη σχέση, όπως ακριβώς για παράδειγμα και σε βιολογικό επίπεδο πολλαπλασιάζεται η ζωή με τη διάσπαση του κυτάρου, με το σπόρο που διαλύεται στη γη και φέρνει πολύ καρπό. Γι' αυτό και τέτοιε καταστάσεις βιολογικής κρίσης δεν είναι άλογες. Κρύβουν νόημα, προσφέρουν στον άνθρωπο την ευκαιρία να λάβει την ευθύνη του ω δεν είναι εύκολο να τα κατανοήσει κανείς όταν βλέπει να γκρεμίζεται με τόση ευκολία όλο εκείνο ο ψεύτικος και φτιαχτός κόσμος που του έδινε το αίσθημα της ασφάλειας και βεβαιότητας. Όμως το μεγαλείο του ανθρώπου έγκυται στο ότι γνωρίζει την αθλειότητά του. Ένα δέντρο δεν ξέρει πως είναι άθλιο παρατηρεί εύστοχο ο μεγάλος φιλόσοφος του 17ου αιώνα Πασκάλ. Θα προσέθετα ίσω απλώ ότι το μεγαλείο του ανθρώπου βρίσκεται στο ότι έχει συνείδηση τη φθορά και του θανάτου. Και είτε αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό κατά πρόσωπο και με παρουσία, είτε αποσιωπά για να μην δυσαρεστήσει και κυρίω για να μην δυσαρεστηθεί. Στην πρώτη περίπτωση θα συναντήσει το μεγαλείο του, ενώ στη δεύτερη θα ζήσει την αθλειότητα και την ψευδέστηση. Θα ζει με το προσωπείο που έφτιασε και αρνείται να το βγάλει για να μην δει το πραγματικό του πρόσωπο και το συγχαθεί. Όμως οι ψευδεστήσει όσο και αν μας ικανοποιούν πρόσκειρα πολλαπλασιάζουν τη θλίψη και την απελπισία όταν αποκαλυφθεί πλέον η πραγματικότητα. Και όσο περισσότερο χρόνο ζούσαμε με την πλάνη μας αυτή τόσο μεγαλύτερη γίνεται η απελπισία και η απόγνωσή μας από μια τέτοια αποκάλυψη ώστε να μα μένει το τίποτα το μηδέν. Μια τέτοια Κυρίε και κύριοι, απελπισία κρύβουν άλλωστε και τα λόγια του πατέρα της ψυχανάλυσης, Ιγγμουντ Φρόιντ, σε κάποιο γράμμα του, στον Στέφαν Τσβάι. Δεν μπορώ να συμφιλιοθώ με τη μιζέρια και την αδυναμία των γυρατιών και περιμένω σχεδόν μελαχτάρα τη μετάβαση στην ανυπαρξία. Κρίμα! που ένας σοφός δεν κατάλαβε, ανθρώπι... δεν κατάλαβε ότι αυτή η αδυναμία μας αποκαλύπτει την ανθρώπινη αδυναμία, μας ταπεινώνει. Ούτε την κρύβει μέσα της μια τέτοια ταπίνωση. Ίσως γιατί δεν του έλεγε κάτι ο στίχος του Τόμας Έλιοτ, ότι μόνη η σοφία που, είπως, που ίσως κάποτε αποκτήσουμε είναι η σοφία της ταπεινότητας. Η ταπεινότης είναι ατέλειωτη. Σας ευχαριστώ.